Τα μαθές. μαθαίνω διάφορα. Η ιερά μονή, μονή Ιωνία και Φιλαδέλφια, εκεί στα δικά, στην Αθήνα. Ζήτησα άδεια από το Υπουργείο Παιδεία να μπορούν να μπαίνουν οι ιερεί στα σχολεία για να βλέπουν αν ο δάσκαλο κάνει σωστά το μάθημα των θρησκευτικών Αυτό ή για να, μπαι... να βλέπουν αν υπάρχει η εικόνα του Χριστού ακόμα ή όχι. Υπάρχει δίπλα στου εθνάρχε μα, δεν υπάρχει. Αν έχουμε και του εθνάρχε πάνω. Εννοείται, εννοείται. Εγώ νόμιζα ο τρόπο που έχουμε, ΣΥΡΙΖΑ θα είναι, ξέρω εγώ, ο Μάρξ και ο Λένιν. Λείς. Ή ο Έγκελ, ξέρω εγώ. Νόμιζα θα είναι Χριστό, τσε, Μάρξ, Λένιν πράγματα όλοι Τα Καφεντικό καμιά ποιότητα, όλο μισοτάκι, όλο τσίπρα και τέτοια, δεν θα κουβάλλει και τίποτα άλλο. Τι άλλο θα φεύσει. Βάλει και λίγο το μυαλό σα δουλεύουν, να περιμέσει όλα στο χέρι μου ή η, η ποιότητα κρίνεται από ποιου καλύψε του δικτυαου ή από του ποιου βγάζει εσύ για να καλέσει δικολλάά. Καλά, αυτό μην το ψάχνει άλλο καλό. Έμα αυτό βγάλω το προθυπουργό, αυτό θα καλέσει. Αυτή είναι δικαιολογία, ρε φίλε. Ξέρω εγώ δεν είναι. <laughs> Θε, να καλέσει ένα προθηγώ. <laughs> Πε κάποιο ότι α αυτό είναι ένα ποιοτικό <laughs> προθυπουργό <laughs> θα τον βγάλουμε. Ρωτάσει τι εκπομπέ ρώτα μα, παιδί μου, έχουμε εμεί όλα τα Με τον Κυριάκολ την ώρα, με τον Σαμαρά, πέφτει το επίπεδο τη εκπομπή αναγκαστικά στον ραβδίρ. Σε αγαπάω πολύ γιατί μου πάρει σκέψη στο μυαλό. Έλα, Λά, Λά, καθήκη γι'ά. Η οι... οι... Τρόικα θα παραδεχτείς ένα πράγμα. Έχει κάνει καλό στην Ελλάδα. Ότι ξεβρακούθηκαν πολλοί. Είμαι γουρλή. Θέλω ποσοστά, το έχω πει. Έχει κολλάρα μεγάλη γι'ά. Ναι. Φάση είσαι. Σε φάση αξιολόγηση. Επειδή εσεί θα έχετε μονίμως δουλειά λοιπόν, γιατί η δουλειά σα είναι η λογοκρισία. Η δουλειά μα δουλειά... είναι λογοκρισία από πότε. Όχι λογοκρισία, συγγνώμη, συγγνώμη, λάθο ορισμό. Είναι η κριτική στου πολιτικού. Oh. Και θα έχετε πάντα δουλειά. Ξέρετε γιατί. Γιατί το παρόν πολιτικό σύστημα είναι τόσο σαθρό και τόσο ελληπέ σε προσωπικότητε δεν θα μείνετε ποτέ χωρί δουλειά. Κι που θέλω να μα υποδείξετε είναι αν γίνουν εκλογέ, τι θα ψηφίσουμε. Ετσι, πραταγκωτώ. Όταν θα σοβαρευτεί εσύ, θα ανατείλει από τη δύση. Ένα πράγμα έχει κάνει καλό το δούνε το Ότι κανένας πρόσφυγας δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα Εδώ δεν θέλει κανένας Έλληνας να μείνει στην Ελλάδα οι πρόσφυγες Έχει εσύ κάνει εσύ... πολλά καλά Ξεσκαρτάρουμε, έλα ξεσκαρτάρουμε Είναι η χρονιά που ξεκληριζόντ όλοι Ένα άλλο φεύγει ο κόσμος συνεχώς Θα τελειώσει η χρονιά, θα μας ανήκει ένα χωριό στον καθένα Έλα Αποστολή, έλα Έλα, πάρε, πάρε, πάρε, Αποστολή. έλα ποιες είναι Εμείς... Έχει μωρή γραμματέα. Α... Έχω γραμματέα, αγόρι μου. Έχω, έχω. Δεν το έχω πει ότι έχω. Είναι γενικό γραμματέα ή απλά. Είναι γενικός γραμματέα, γενικών καθηκόντων. Αποστόλη μου, ακούω αυτό το σημείο που λέει για τον Τσίπρα ένα σημαδεμένο πλάσμα στην κοινωνία. Ένα τέρα που κατάστρεψε την Ελλάδα ολόκληρη με αυτό το βρώμο ευρώ που έχουμε. Ναι, αλλά δεν μπορεί του ανόητου, παιδί μου. <laughs> Προτιμά του μοχθηρού και του πονηρού. <laughs> Ο Τζίπρα είναι ηγέτη και θα μείνει ηγέτη στην Ελλάδα. Καλά, Μωρή, και εσύ μην ξανέγεσαι. Ο του κάτου πε του. Καλά, εντάξει, είπαμε να πούμε μία. Ακούμε του αλλά μην το Είσαι το θέμα και εσύ, είπαμε. Αυτοί όλοι που μα καταντήσανε είναι η δεξιοί, σαμαρικοί, παπαντρεικοί, σιμητικοί, βενιζελική. Αυτά τα καθάρισα. Συμφωνώ. Αν αυτή σήμερα εκφράζονται μέσω του ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα άνθρωπο που πληρώνει αυτογόμιστα μαρτύρε και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θέλει, αλλά δεν μπορεί, δεν τον αφήνουν. Ναι, το καημένο το Χαϊβάνι. Όχι, αγόρι, δεν είναι Χαϊβάνι. Τι είναι. Αν ντρεύουμε τα όλα του. Ναι, γιατί παντάει και ένα πόδι αν χρειαστεί. <laughs> και τα λέει και στα το λόγο Αμα δεν, αυτό δεν άδρας, τι είναι αυτό άντρα και είναι άντρα. Μπορούσε αγοράκι μου να κρατήσει ο αλλάξη. βλέπεις τι γίνεται από γερμανού από αυτό το καθήκον. Αν αφέρα. λοιπόν δεν μπορούσε και λιγάει λοιπόν, ο άντρα απειλέ, δεν Γιατί το λέει μα άντρα. Εγώ στονοχογέ και θέλω να τον βρω να του πω μια κουβέντα. Και, και το εγώ. ζητούμενο είναι να έχουμε εδώ πέρα ένα άντρα. Ο άντρα ο, ο κατσάντο είναι το θέμα εδώ να κυβερνήσει ένα κανό. Να έχουμε ένα πρωτυπου. Έναν πρωθυπουργό να μην το ποξεκάθα. Το έχουμε. Όχι! όχι <Δεύτερο> <Δεύτερο> δηλαδή τον έχουμε να τον αφήνουνε; Αποστέλλουμε δεν τον αφήνουμε. Είσαι και εσύ; αλλά, <σπάει> Τον αφήνουμε και έχω σκάσει. Φτάλεμε ορείνα διαβατήριο πας και σοθούμε και εμείς; Που να πάει και εγώ με τη διαβατήριο; Δεν με νιάσου τα πάς πήγε Πρέπει να το πάρουμε όλη απόφαση ή τάνς ή επιτάς. Το χοντρένει πολύ ο άνθιμο, ε. Όσο πιο χοντρό, τόσο πιο καλό. Πόσο φασισμό και ρατσισμό, πόση ξενοφοβία. Α, γιατί πράγμα μιλούσατε τρόπι... από την εκκλησία. Μπορεί να βγάλει ακόμα. Ο άνθιμο. Ναι, έχει κι άλλο. Λες, έχει. Αυτού του λόγου αγάπη τα λέμε πάλι βαρετά, θα έχουμε πει 100 χρόνια. Αγάπη μόνο για τι τράπεζε από τον άνθιμο. Και του Έλληνε. Του χριστιανού Έλληνε. Ναι. Μάλλον όχι ακριβώ του χριστιανού Έλληνε. Του χριστιανού Έλληνε που πάνε και στην εκκλησία. Γιατί τώρα να είσαι χριστιανό και να μην αφήνει και τον εμβολό σου χ Αλλά να είσαι χριστιανός και να μην το ακουμπάς είναι και μαλακία. Δηλαδή δεν έχει λόγο. Γιατί να σε αγαπήσει ένας άνθιμος. Ναι. Θα ήθελα στο παιδί, τον Αποστόλη που κάνει τώρα την Ελληνοφέλεια, να του πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ που τον ακούω. Γιατί ακούστε κάτι. Έχουν δικαιώματα όλοι οι άνθρωποι. Οι Έλληνε δεν έχουν. Δεν έχουμε εμεί που έχουμε παιδιά. Και τρέμει η ψυχή μα να μην πάνε στα σχολεία. Για όνομα του Θεού. Τα βάζει με το δεσπότη, τα βάζει με την Εκκλησία. Σω αρέσει αυτή η κατάσταση, παλικάρια. Μην τη λέτε στο ραδιόφωνο. Έχετε καταλάβει ότι τα έχουν βάλει όλοι με την Ελλάδα. Ποιο θα υποστηρίξει αυτού του άμυρου του. Σε Είμαι γιαγιά. Συγνώμη γιαγιά έχω εγγόνια, έξι εγγόνια Καλά εντάξει, έχει έξι εγγόνια, αλλά πού τη βλέπω, η διαπαιδαγώγηση οι γιατί δεν κάνουν να την πατρίδα Γιατί έχει πόλεμο λίγο η πατρίδα του! Γιατί τους σκοτώνουν λίγο! Ο Έλληνα θυσιάζεται για την πατρίδα του! Τα ίδια όλου του παλέπο Αλλά εσεί από τα ραδιόφωνα κρατήστε ελληνικό είδο μα. Πουλάνε όλοι! Μισό λεπτά και επειδή μιλάτε για τα παιδιά, τα ελληνάκια που έχουν πρόβλημα. Αυτή που μα πουλάνε σε αυτού που μα πουλάνε είναι η ίση, α πούμε. Είναι. Ήρθα πριν ένα χρόνο από την Αυστραλία. Πηγαίνετε σε άλλα κράτη να δείτε αν δίνουν ούτε νερό τζάμπα. Από την Αυστραλία από το Σύβημα. Ήρθα πριν ένα χρόνο. Δεν καθόμαστε εκεί. Ναι. Η πατρίδα μου είναι η Ελλάδα Όταν έφυγες ε... δεν ήταν η πατρίδα σου ε... Γιατί δεν έκανας να προστατέσεις την πατρίδα σου και πεις ε... στην Αυστραλία που λες Είναι νεντροποί σας που έχετε ένα μαγνητόφωνο Να λέτε όλο κατά της Ελλάδος Είστε ρε, παιδιά Έλληνες Είστε βαπτισμένοι ή δεν είστε Όποιος είναι βαπτισμένος είναι Έλληνας Χρισανότος ε... Άραξος Μην μπερδεύουμε τα θέματα ε... Διότι φωνώ μου και συγνώμη. Κλείσω κλείσω κλείσω. Φιλάμε... Φοβάσουμε σε αντιβολήσουμε για να τη Αν όμως. δεν μιλάω με Έλληνα, τότε ντροπή φοβέ σε την άλλη. Τώρα γριά με ξυρισμένο κεφάλι σκύνηση δεν έχω ξανακόμη. Θα πι... σερύσουν οι gay, θα σα μαλλίε. Είμαι για γιά και πονάω για τα παιδιά μου. Πονά! Μην μακούτε από το φανή μου έτσι! Καλέ όχι, η πρώτη ευχή είναι από τα παιδιά σου να τον βρει, καταρχήν. Κατά δεύτερον, εγώ προτείνω φούρνο για του Gay και του μη Έλληνε. Όχι. Όχι, φούρνο, Είτε... μιτροκτιμάτων. Γιατί είναι άνθρωποι και έχουν ψυχή Τι είναι άνθρωποι καλέ, οι gay, είναι <σομίως> άνθρωποι <σομίως> Οι μετανάστες είναι άνθρωποι, <σομίως> σε παρακαλώ πάρα πολύ Μην πηγαίνεις κόντρα στα πιστεύω σου, σε παρακαλώ φούρνος. <σομίως> πνιγμό θες, πνιγμό, ό,τι γουστάρεις, <σομίως> όχι φούρνο, όχι Ως φούρνο Οι gay άνθρωποι είναι άρρωστοι, μη μου τους κάνετε πρότυπα Αυτό λέω, να πάνε σε ένα φούρνο οι gay, να ηρεμήσουμε κι εμείς Από το γύρο σε περνώ. Έχω να σου, να σου καταγγείλω κάτι που άκουσα. Ότι εδώ στην περιοχή μα ένα στρατόπεδο έχει σχολή Μαγείρον. Θέλουν να το αδειάσουν οι ερευνητέ και να φέρουν τζιχαντιστέ, Σύριου και οτιδήποτε άλλο να δούμε. Είναι λίγο πόλμη μια κατάσταση. Όσο να να εδώ από όλον ένα. Oh, γιατί? Γιατί όσο να είναι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί είμαι Ήταν... ρατσιστή είναι η απάντηση. Όποι μην ψάχνει άλλη απάντηση. Γιατί είμαι ρατσιστή και φασίστα. Γι' αυτό. Όχι πάντη. αυτή είναι η απάντηση. Το λέω εγώ για να μην ψάχνει. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν είμαι ρατσιστή. Γιατί στο σπίτι μου φιλοξενού, ξένου, έχω Αλβανού, έχω Ρώσου, έχω Βουλγάρου και Έτσι έχω, έχω. Δεν είναι το ίδιο, φίλε, φίλε. Δεν, δεν είναι, είναι το άνθρωπο. ίδιο. Αυτοί έχουν άσπρο δέρμα. Όπα, μην μπερδευόμαστε. Είναι κοντά στην Αρία. Εγώ γεννηθεί στην Αμερική και έχω γεννήθει στον Μπρόντ μέσα στου μαύρου. Σου αράπιδε σου τριά Καλύτερα να λες. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ είναι βρώμοι. Δεν Δεν οι άνθρωποι δηλαδή. που συμμετέχετε στο ΝΑΤΟ είναι οι ανοιχτό χρονί οι Γιατί συμμετέχετε για να κάνετε καλό. Εμένα, δεν με διαφέρει το ΝΑΤο. Ναι. Δεν Σε ενδιαφέρει να μην έρθουν αυτοί οι, οι να βρωμήσουν. Κατάλαβα. Σε διαφέρει, διαφέρει να έχω στον τόπο. Μου. Μπορώ να βοηθήσω τον Έλληνα. Hey, hey, το Έλληνα. με είναι Σωστό, Okay. Άσαι η σήμερα που βρεθήκαν. Έλα, να σε καλά. Άνοιγε τη Γαλλία, κρατήσαμε ενός δεπτούς η γη, τότε και τη σειρά θα πρέπει να βγάλουμε τον παγκόσμιο σκασμό για τα επόμενα 30 χρόνια. Ναι, μη βγάλουμε πολύ. Βγάζουμε μόνο για τους πολιτισμένους στο σκασμό. Εμείς οι πολιτισμένοι, οι πιο πολιτισμένοι, για την απολύτηση στη Ευρώπη. Έλα, γεια. Το στο PSI θα προσκυνήσουν. Θα καταθέσουν Στέφανο Δάφνηνο Θα ζητήσουν, συγνώμη, θα πλύνουν το στόμα του. Είμαι υπουργό οικονομικών που έχω ελαφρύν το δημόσιο χρέο. Έλα μου Έλα, βρε παιδί μου. Τι είπε ο <σ>... πούλε τουρκού, απλύμε το στόμα μα. Βεβαίω να το πλύνετε <σ>... Με ροδόστα μου. Α, εντάξει, ζωή για τη στιγμή που θα πλύνουν το χαρακτήρα να πλύν τον κόλλο του. Δεν σου βγαίνει σε ένα να πλύνει το στόμα, να δώσει μια φιλούμπα στο Βενιζέλο. Με γλώσσα. Χωρί, παιδιά είμαστε. Αγάπη που μου μισόλεπαιθώ γιατί μιλάω μιλάμε τον κύριο Αποστόλη Όχι, <σ>... αγάπη μου μισόλετό γιατί φιλάω το Βινίζο, θα λένε. Συνάκλα μου, εκεί στην τσέπη, Παντελόνι. Όπα. Η κοράκλα μου, φίλε, το μωρό μου. Το μωρό σου, σου βάζει χέρι στο παντελόνι, όμως θα πάρει χρήμα. Ε, ναι, ρε φίλε, τι να κάνει. Τώρα, μόλι την άκουσα. Ποια. ακροάτρια. Τα animal party το είναι σατανικό, ε. Είναι του σατανά. Τώρα τι κατάλαβε αυτή από το animal party. Ότι πουλάμε το CD και τυνόμαστε κιόλα ζώα και αναπηδιόμαστε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, όταν ο χριστιανισμό αποκαλεί πίμνιο του ανθρώπου και μιλάει α πούμε για το απολολό σου πρόβατο, είναι όλα καλά, ε. Γενικώ είναι ε, όλα καλά με τον χριστιανισμό. Δου... Εκεί δει δυσπαρτάρα. Ναι, να διδάσκω και Ερωτάω πάντα τα παιδάκια αν θα ήταν ζωάκια, ποιο ζω... Ζω... ζωάκι θα ήθελαν να. Μου λένε άλογο, λιοντάρι, τέτοια. Κανένα δεν λέει πρόβατο. Γιατί δεν διδάσκει η πίστη μα τέτοια πράγματα. Πώ διδά, δεν διδάσκει. Αυτό τα διδάσκει διδά. η πολιτική μα. Και, και η πίστη. Γιατί όταν σου λέω ότι είσαι το πολολό πρόβατο, δεν θε να σε πρόβατο. Ναι, είσαι πρόβατο πάντω. Είσαι πρόβατο, αλλά δεν θε να είσαι. είσαι Πώ διαλέγει το λιοντάρι. Τελικά, όσοι ξεκίνησα για πλάκα το λεβέντη δεν είχε πολύ πλάκα. Εσύ. Δεν καταλαβαίνανε πόσο χρήσιμο δεν καταλαβαίνανε. Δεν βλέπαν δεν είχα ενημερωθεί, πόσο χρήσιμο θα είναι, ε, πόσο δε... λαγουδίνο δε... ευκάριστο δε... θα είναι για όλα αυτά που έρχονται. Δεν περίμενα δε... δε... να σοβαρέψει τόσο γρήγορα η αλήθεια είναι. Ό, είναι. Ότι σοβάρεψε τώρα. Δε... Θέλω να βάλει όλε τι ώρε του λαού το αρχείο που έχει να το βάλει στο site από τα μπροξεκίνησε εκπομπή. Ε, παράδειγμα τώρα. Τα ακούμε είναι ωραία, βάλτα σε ένα αρχιάκιο, απλά ξεκίνηση εκπομπή. Που Αυτό που από όλα που βγάζει ο Χατζη Ακούς μόνο όταν βγάζει τον Κουτσούμπα ε, Ρε φίλε του λε, Έχω πρόβλημα με τη γυναίκα μου Έχω πρόβλημα με τα παιδιά μου Και σου λέει ο Κουτσούμπας Δεν έπρεπε να παντρευτείς και δεν έπρεπε να κάνεις παιδιά Ε λες δεν έχει δίκιο Έπρεπε Λίκιο. να παντρευτείς και να κάνεις παιδιά Δίκιο έχει αλλά μου άρεσε η διαδικασία Καταλαβές Ναι Έλα φιλάκια Τα τελευταία backstage που ανεβάσατε στο Linofrenian.gr. Καλά, εσύ βάλατε το κεφάλι του Γάπη στον Ο Γάπη είναι ο το βάλατε ω σύμβολο υψηλή ευφυία. Αυτό το προσωπάκι το κεντρημένο του Σιμίτη που ήταν κρυμμένο και εμφανίστηκε. Ήταν κρυμμένο εκεί ακριβώ που το είδαμε. Μέχρι. Πίσω από το ποτάμι, εκεί ήταν. Ήταν ακριβώ εκεί από πίσω κρυμμένο. Mm. Βέβαια δεν ήταν μόνο του κρυμμένο, ήταν μαζί με κάτι οργολάβου εκεί. Κάτι άλλου και καναλάρχε του Τσίπρα. Γενικώ ήταν διάφοροι κρυμμένοι από εκεί πίσω. Mm. Σκάνε σιγά σιγά γιατί mm. και το δεκανήκη πόσο να αντέξει, δεν αντέχει μόνο του. Mm. Ήταν δεν τραβάει, βγάλανε μπροστά ότι πυριβολικό υπάρχει. Mm. εγώ ήθελα να πω ότι ο κύριο μα έκαναν να. Όλους και ο, ο Πουλιόπουλος μας έκανε κομμουνιστές στο... Δηλαδή είστε το... και Θα φάω δεν έχω αντίρρηση Ακούστε ελληνοφρένια να σας κάνει ανθρώπους Καλό <Το>